Κάνουμε φέτο πρωτογενέ πλεώνασμα. Δέχομαι τα συγχαρητήριά σα, έστω και καθυστερημένα. Το πρωτογενέ πλεώνασμα θα είναι εντυπωσιακό. Θα έχουμε, πλεώνασμα. Ε, πλεώνασμα, θα, θα έχουμε θετικό πλεόνασμα. Μπορούμε λοιπόν να ζήσουμε με, με βάση τη συμφωνία που έχουμε, ένα μέρος από το πλεόνασμα αυτό να χρησιμοποιηθεί, ούτως ώστε τα μέτρα του 14 να είναι περισσότερο ήπια από αυτά τα οποία προγραμματίζονται σήμερα. Όποτε έχουμε κυβερνητικό που ανακοινώνει πλεόνασμα, θα βάζουμε τα καγγέλια, διότι είναι ενδεικτική η μουσική για να πανηγυρίσουμε το χαρμόσυνο γεγονότο, που έχει πει και ο παλιός ηθοποιός. Οι τρει που ακούσαμε, Σαμαρά, Βενιζέλο, Τουρνάρα, δεν είναι φρέσκοι. Είναι παλιοί, έχουν προδιαγράψει το πλεώνασμα. Αφορμή στάθηκε για τον πολύ σύντομο πανηγυρισμό η χθεσινή ανακοίνωση του κυρίου Σταϊκούρα που μίλησε για πλεώνασμα. Ήπε ένα νούμερο. Μην ρωτάτε, δεν έχει σημασία, θα το ακούσουμε. Αλλά θυμηθήκαμε και τι δύο προηγούμενε δηλώσει του Σταϊκούρα που επίση είχε πει νούμερο. Τι συμβαίνει τώρα, η πρώτη ήταν τον Οκτώβριο, η άλλη ήταν τον Γενάρη και η τρίτη ήταν χθε. Καμία από τι τρει δεν συμπίπτει. Οπότε, τις βάλαμε και τις τρει, τις ακούμε και πανηγυρίζουμε όπως πρέπει. Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό. Δέχουμε τα συγχαρητήριά σας έστω και καθυστεριμένα. Το πρωτογενές πλεονασμα διαμορφώθηκε και περίπου στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 1,4% του ΑΕΠ. Μάγελα, μια μερίδα αφαΐ με 12 πυρούνια. Μαγερα, Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών τώρα, όπως παρουσιάζεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, το πρωτογενές πλεώνασμα εκτιμάται ότι θα είναι πολύ ψηλότερο στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης υπήρξε πρωτογενές πλεώνασμα ύψου περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Ιανουάριο του 2014, 32 από πέση. 2, τόσο, 2 σκέτο, 3,9. Έτσι κι αλλιώ το είχαμε πει και την άλλη φορά. Δεν υπάρχει που δεν υπάρχει. Ανάλογα πώ θα το μετρήσεις, ο καθένα κοτσάρει και ένα νούμερο εδώ στα οικόρα. Και ισχυρίζεται ότι έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Μα δίνει τη χαρά σε όλου εμά να πανηγυρίσουμε. Πανηγυρίζουν και κάτω οι δημόσιοι υπάλληλοι εκεί στο Σύνταγμα. Καθαρίστρε πάλι από το πρωί και οι έξω από τα γραφεία του Πασόκ. Επιμένουν σταθερά. Όλοι αυτοί είναι λόγω του πανηγυρικού κλίματο, τη γιορτή που έχουμε λόγω πρωτογενούς πλεονάσματο. Και επειδή σα διέφυγαν οι αριθμοί, του έχουμε μαζέψει μόνο όπω του είπε ο Σταϊκούρα, μόνο του αριθμού για να ξέρετε για ποιον ακριβώ λόγο πανηγυρίζουμε. Το πρωτογενέ πλεόνασμα διαμορφώθηκε περίπου στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρωτογενέ πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα είναι στα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπήρξε πρωτογενέ πλαιώνασμα ύψου περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και λογικό είναι να τρελαθεί, διότι 2,6, 3,9 ή 2 διάλεγεται και παίρνεται ο ίδιος άνθρωπος στην ίδια θέση, ίδιες υπηρεσίες, ίδια κατάδια, ίδια κατάσταση από κάτω και βγαίνουν αυτοί οι πολύ ωραίοι αριθμοί για τους οποίους πάνη τι από όλα ισχύει δεν έχει σημασία. Ισχύει ότι έχουμε πλεόνασμα, το έχει πει και ο Σαμαρά και ως πολύ περισσότερο και ο Βενιζέλος. Τελειώσαν τα πανηγύρια, μέχρι εδώ ήταν. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα περίπου ίδια είναι. Απλά θα ξεκινήσουμε με τουρκική μουσική, επειδή εκεί έχετε μάθει τι γίνεται λόγω του δικού του νεκρού 15χρονου. Το καλοκαίρι είχε τραυματιστεί, τον είχαν τραυματίσει στις διαδηλώσει και πέθανε χθε. Ένα παιδάκι 15χρόνο, στην εντατική όλο αυτό τον καιρό. Ολο αυτό έδωσε την αφορμή στο κλίμα το τεταμένο το έτσι και αλλιώ στην Τουρκία να ξαναβγεί ο κόσμο έξω, να γίνουν επεισόδια, διαμαρτυρίε και με το δίκιο τους και αυτή τη φορά γιατί αυτά που γίνονται και εκεί ε, χωρίς να έχουν το δικό μας access story αλλά έχουν τους δικούς τους λόγους να πανηγυρίζουν με τους δικούς τους τρόπους οι γείτονε και φίλοι Τούρκοι προσπαθώντας να αντιγράψουν αυτή ή εμείς εκεί το έχω χάσει λίγο το θαύμα, το θαύμα που λέγεται Ελλάδα Η Ελλάδα είναι ένα θαύμα, ένα ρηστούργημα. Κολοσιαίο έργο έχει γίνει. Κολοσιαίο. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, είναι εντελώς ηλίθιος. Mm -hmm. Η Ελλάδα είναι ένα θαύμα, ένα ρηστούργημα. Yeah, two, three, two, three, two. Είναι ένα θαύμα. Ένα ρηστούργημα. Ποιο διαφωνεί με τον Θόδωρο Πάγκαλο, δεν είναι μοντάζ, έτσι τα είπε. Ότι είναι ένα θαύμα η Ελλάδα, ένα ρηστούργημα. Και όποιο διαφωνεί είναι αυτό που είναι. Νομίζω συμφωνούμε όλοι. Έχουμε ξεχάσει κάτι μου σε σχέση με το πλεόνασμα, γιατί μα είπε ο Σταϊκούρα το 2,6, το 3,9. Το 2, 2 σκέτο, 2 είναι το Τωρίνο, η πιο φρέσκια δήλωση χτεσινή. Είχαμε πιστέψει και αυτό το 3,9 κάποια στιγμή. Εν τω μεταξύ, δεν ρωτάει από κάτω τι έγινε το υπόλοιπο από το 3,9. Το 1,9 που λείπει μέχρι το 2, τα 2 δις που ανακοίνωσε χθε αλλά και οι δημοσιογράφοι μου καταλάβει τι παίζει, τον ακούνε, τον μαγνητοσκοπούν και τον βλέπουμε μετά το βράδυ στα Δελτία Ειδήσεων και στα Δελτία τύπου χωρίς να δώσει κανείς άλλη συνέχεια δεν υπάρχει και λόγο. Τι έχουμε ως υπόλοιπο, ότι τέτοια ποσά τα έχει πιάσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος από το 2012. Αυτό σημαίνει ότι αν εφαρμόσουμε και τους στόχους του 2012 Τότε θα έχουμε το 2012 πρωτογενές πλεόνασμα, επιτέλους για πρώτη φορά, τριών δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα είναι ένα θαύμα, ένα ρηστούργημα. Και τον ζήνα να έχουμε τα ίδια πράγματα θα το ρωτήσουμε και τους υποψηφίσουμε και του ευρύχου. Πείτε τώρα το θα τον δείτε έχει χαρτί σα πίτουν. Έχει ο άδονη στις δικέ του αγωνίσει στι προσωπικέ. Ακούσατε εδώ το Βενιζέλο από το 12. Το έχουμε πιάσει παραπάνω τρία πόσα υπετρία. Έχουμε πιάσει από το 12 με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, υπουργό Οικονομικών τότε, οπότε ω τα εκούρασε έρχεται για άλλη μια φορά. δεύτερος Και αν δεν το πιάσουμε τώρα το πλεόνισμα, θα το πιάσει η επόμενη κυβέρνηση μεθεμένη. Σε κάποια ανακοίνωση εκεί στη γνωστή αίθουσα με, με φόντο την ελληνική σημαία στον, στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι ντροπή να είσαι Πασόκ σήμερα ε, ή να ήσουν Πασόκ χθε. Δύστανται οι απόψει. Αλλά εμεί θα ακούσουμε του Ανδρέα Λοβέρδου, νομίζω καλύπτει πολλού. Εμεί κάνουμε μια προσπάθεια στον χώρο του κέντρου και τη κεντροαριστερά. Το ξαναλέω. Την πιστεύουμε. Μα λένε, μα εσείς ενώνεστε οι πρώην Πασόκοι. Λέω ναι, και τιμή μα που είμαστε εκεί. Αυτά τα κομμάτια. Είναι αυτό που υπήρχε σε μια άλλη εκδοχή του Μα εσείς ενώνεστε οι πρώιοι Πασόκοι Λέω ναι και τιμή μας που ήμασταν εκεί Αυτά τα κομμάτια είναι αυτό που υπήρχε σε μια άλλη εκδοχή του Μια άλλη εκδοχή του Πασόκ Δεν πρόκειται ποτέ να γλιτώσουμε από το Πασόκ Γιατί έφυγε το ένα, έχει πεθάνει και όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις κηδίες υπάρχει και πολύ γέλιο. Ειδικά σε αυτή την κηδία του Πασόκ. Το γέλιο είναι όπως πρέπει και όπως προβλέπετε. Ε, είναι μια άλλη εκδοχή όμω του Πασόκ, το λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίο δεν τρέπεται. Νιώθηκε υπερήφανος που ήταν Πασόκ, δεν είναι τώρα, είναι μαζί με το Πασόκ στην ελιά. Μια ελπίδα του τόπου, άλλη μια ελπίδα του, του τόπου αυτού ε, και ο οποίο. Αυτό το είπε στο Μέγκα την Δευτέρα το βράδυ γιατί χθες το βράδυ στο ΣΚΑΙ ξανακαμάρωσε που είναι στο ΠΑΣΟΚ Προσπαθούμε να ανοίξουμε Αυτό σημαίνει ότι το αυτό το, το κοινό μας. για το οποίο μιλάτε διαφοροποιεί εσά από το πασόκ. Είστε σίγουρος ότι είναι έτσι. Τι εννοείτε. Ότι ο κόσμος δεν σας έχει ταυτισμένο με το πασόκ. Είναι τιμή μου. Η πορεία η δική μου είναι τιμή μου. Ότι ο κόσμο δεν σα έχει ταυθισμένο με το πασό. Είναι η τιμή μου. Καλληνικά. Και το τσίπρα να έχουμε τα ίδια πράγματα θα το ρωτήσουμε και του υποψηφίσουν και του ευρύνου. Πείτε τώρα το, το θα τον δείτε έχει χαρτί σα. Ρωτάει ο άδειο στο παπατάκι να μεταφέρει το σχετικό ερώτημα. Στον Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι θα γίνουν οι σχετικέ διαδικασίε. Αυτά λοιπόν με τον Ανδρέα Λοβέρδο και εμεί νιώθουμε, είναι διπλή υπερηφάνεια και για μα υπερηφάνεια και τιμή που ο Ανδρέα Λοβέρδο ήταν Πασόκ, που υπήρχε το Πασόκ γενικότερα, για να είμαστε έτσι πιο ακριβεί, διότι προσέφερε στον τόπο. Αν κάποιο κόμμα έχει προσφέρει στον τόπο, αυτό είναι το Πασόκ, κυρίω τα τελευταία 40 χρόνια, έτσι όπω όλοι ξέρουμε ότι έχει προσφέρει. Έχει αναγνωριστεί και πολλέ φορέ από τον ελληνικό λαό, οπότε δεν χρειάζεται η δική μα. Επιβράβευση. Ο κύριο Παπαδόπουλο, συνυπουργό μεταφορών σε αυτή την κυβέρνηση, εδώ τώρα, βγήκε στον 94 χτε και μίλησε για την Τρόικα με λόγια αληθινά. Είναι ένα ακόμη υπουργό που μιλάει με πολύ ειλικρινή λόγια. Είναι λίγο ήχο παράξενο, θα καταλάβετε όμω πώ ακριβώ χαρακτηρίζει την Τρόικα. Για να ψηλιαστείτε περίπου γι' αυτό που θα ακούσετε, λέει ότι εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα η Τρόικα, ότι διάφοροι φορεί, εταιρείε, βιομηχανίε επιχειρηματίες βάζουν αιτήματα στην Τρόικα, έρχεται μετά η Τρόικα με το γνωστό ύφος, βρίσκει του δούλ, τους δούλους από κάτω, τους δουλοπροεπείς υπουργούς, υφυπουργούς και βουλευτές στη συνέχεια και εγκρίνονται θέματα, εγκρίνονται νομοθετήματα που ευνοούν ιδιώτες. Αυτό το λέει ο κ. Παπαδόπουλος στον 1984. Έχει λοιπόν κάποιες αιμονές οι οποίες δεν είναι βάσιμες στα έλεγα. Και αυτά προέρχονται από μια λογική που έχουν δημιουργήσει τα τεχνικά κτιμάκια της Τρόικας. Ένα γωνιακό μαγαζάκι που περνάει αφήνει κάτι και έχετε μετά η Τρόικας και σου λέει στέλνω σε ένα mail. Ας λέει Δεν είναι κρεμότητα δηλαδή, Μας ότι η Τρόικα συμφέροντα ιδιωτών. Έχουν κάποιες φορείς, είτε ή από την και αυτό. Λίξε μια λογική τρόικα, και να Μα λέτε ότι η Τρόικα υπηρετεί συμφέροντα ιδιωτών. Υπάρχουν είτε την Τρόικα και σε μια λογική η Τρόικα για να κάποιε συγκεκριμένε βεβαίω. Βεβαίω. Τα κάνει και αυτά. Η Τρόικα είναι υφυπουργό τη κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά, με αντιπρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Και όπω ακούσαμε, τον υφυπουργό μεταφορών, μάλιστα, που περνάνε διάφορα από αυτό το Υπουργείο. Μα ανέλησε πώ ακριβώ λειτουργεί η Τρόικα. Κάτι που όπω φαίνεται το αποδέχεται το ίδιο οι βουλευτέ γύρω-τριγύρω, που όλοι αυτοί που στηρίζουν την κυβέρνηση και ο πρωθυπουργό και ο Αντιπρόεδρος τη κυβερνήσεω. Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Πέφτουμε και γι' αυτό το θέμα από τα σύννεφα. Ότι κάποιο υφυπουργό διαπιστώνει το ρόλο μεταξύ άλλων τη Τρόικα. Έναν πολύ έτσι άμεσο και αποτελεσματικό ρόλο, γιατί έχει βρει και του πρόθυμου εδώ. Αυτό είναι ένα μεγάλο. Θέμα. Θα και ενδιαφέρουν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον υφυπουργό και η απάντηση βεβαίω του πρωθυπουργού για τον υφυπουργό του. Μέχρι στιγμή νομίζω δεν έχει υποθεί τίποτα. Σίγουρα, αν υπάρξει διευκρινιστική δήλωση του υφυπουργού, θα πει ότι παρεξηγήθηκαν και διαστρεβλώθηκαν για άλλη μια φορά οι δηλώσει του, τι οποίε ακούσαμε πάρα πολύ καθαρά. Είναι το γνωστό έργο που παίζεται συνέχεια. Είχαμε έναν ανδρουλάκι το μήμη που τόσο πολύ τον είχαμε αγαπήσει και ξαφνικά βρέθηκε κι άλλος Σανδρουλάκης, ο γραμματέας του Πασόκ, ένα νέο παιδί που έμπλεξε με το Πασόκ στα νιάτα του τέλος πάντων. Όλα αυτά πληρώνονται και είναι επιλογές, όπως όλοι ξέρουμε. Άλλοι έχουν μπλέξει και με τα ναρκωτικά. Αυτός έμπλεξε με το Πασόκ, ο οποίος έκανε μια ανακοίνωση χτες για τον νέο ρόλο του κινήματο. Είχαμε εδώ κακέ συνήθειες, όπως έχουν όλα τα κόμματα εξουσία. Τελειώσαν αυτά το παζόκ, μοιράζει πια κουλούρια. Όποιο θέλει να κάνει κάτι με τον πολιτικό εθελοντισμό. Τελειώσαν αυτά το παζόκ, μιράζει πια κουλούρια. Τελειώσαν αυτά το παζόκ, μοιράζει πια κουλούρια. Επιτέλου, έχει μοιράσει και να έχει μοιράσει το Πασόκ, οπότε να μοιράσει και κανένα κουλούρι. Δεν διευκρίνησε τώρα, είναι μουστοκουλούρα, είναι βανίλια, αυτά κανέλα, είναι τα Θεσσαλονίκη τα μεγάλα με την τρύπα τη μεγάλη. Έχετε ακούσει τι συμβαίνει στο ελληνικό, το φιλέτο τη Αττικής το οποίο κάποτε όταν είχε φύγει το αεροδρόμιο για του Ολυμπιακού θα γινόταν όλο πράσινο. Αρχίσαν μετά σιγά σιγά κάτι σουφιάδες, κάτι άλλοι υπουργοί που ενδιαφέρονται μόνο για το κοινό καλό και γι' αυτό θα μείνουν στην ιστορία και δεν έχουν σχέσει και με του. Γνωστού εργολάβου αυτή τη χώρα, σιγά σιγά να τα παίρνουν πίσω, κομμάτια κομμάτια. Ό,τι έχει απομείνει, εν περιπτώσει, προ ανάπτυξη, αυτό θα. Τελικά, σύμφωνα με του διαγωνισμού, έμεινε μόνο μια εταιρεία. Ένα παράξενο πράγμα. Ένα διαγωνισμό έγινε για το φιλέτο, φύγαν και οι Άραβες εκεί που πήγαινε ο και θα έφερνε το Ντουμπάι, ποιο ήταν το διπλανό, το Εμμυράτο, και γινόντουσαν συνέχεια οι διαβουλεύσει, παν και αυτά και καταλήξαμε σε διαγωνισμό, αλλά τελικά έμεινε ένας. Οπότε αυτό δεν λέγεται διαγωνισμός, λέγεται ανάθεση και μάλιστα σε πολύ καλή τιμή για αυτόν που θα το πάρει. Ε, ήταν και πρώτη είδηση πριν στο δελτίο εδώ του Real και λογικό είναι ένα τεράστιο θέμα, τεράστιο θέμα, γιατί καταλαβαίνει ο καθένας πώς θα λειτουργήσει η κυβέρνηση Σαμαρά όπως έχει λειτουργήσει και σε όλα τα υπόλοιπα. Η λέξη ξεπούλημα αυτή τη περιουσία του αθηναϊκού λαού Η λέξη ξεπούλημα μάλλον δεν μπορεί να περιγράψει αυτό που σχεδιάζουν να γίνει. Προσπαθούν εκεί κάτοικοι και νομίζω το Σαββατοκύριακο έχουν δια... συγκεντρώσει, εκδηλώσει, διαδηλώσει. Θα αναφερθούμε σε αυτέ τι επόμενε μέρε. Και ο Δήμο εκεί, και οι φορεί και τα σχολεία. Και μάλιστα πήραν μέρο και οι καθηγητέ και κάλεσε ο Δήμο στα σχολεία. Αλλά πάει η διεύθυνση η... εκεί, η σχετική από πάνω, η του Υπουργείου Παιδεία και απαγορεύει στου μαθητέ να πάνε. Να διαδηλώσουν, να πάρουν μέρος σε αυτέ τι εκδηλώσει. Όλα αυτά θα αναφερθούμε αύριο και μεθαύριο για να πλησιάζουν και προ τι σχετικέ εκδηλώσει. Αν υπάρχει μια ελπίδα, είναι από αυτού του κατοίκου να σώσουν την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού, του κράτου, που δεν υπάρχει αξιοπρέπεια στο ελληνικό κράτο. Για τον ακριβώ αντίθετο λόγο, υπάρχει το κράτος για να υπηρετεί την αξιοπρέπεια τεραστίων επιχειρήσεων και να τι κάνει ακόμη πιο μεγάλε. Αν υπάρχει μια ελπίδα, είναι μόνο από. Εκεί, από το Δήμο και από του γύρω Δήμου και από του κατοίκου, όχι μόνο τη περιοχή, γιατί αυτό αφορά και την ευρύτερη περιοχή. Πιάνει σχεδόν όλη την Αθήνα γιατί ένα τέτοιο πνεύμονα, έστω και μόνο πράσινο να ήταν, καταλαβαίνει ο καθένα τι μπορεί να σημαίνει. Και αυτή η αξιοποίηση, έτσι όπω την εννοούν πια όλοι, έχουμε δει όταν αξιοποιείται κάτι, πώ αξιοποιείται και πώ γεμίζει με κτίρια, δραστηριότητε υπερβολικέ πέρα από τα μέτρα του ανθρώπου, εμ, εμ, εμπορικά κέντρα άψυχα ναι με ποικιλία μέσα με βιτρίνες πολύ ωραίες και με μια αντίληψη γενικότερα που σου παίρνουν το μυαλό από εκεί που πρέπει και στο πάνε σε αντικείμενα και κάποια αγαθά που αν το καλοσκεφτείς τα περισσότερα από αυτά είναι και περιτά αλλά στοιχίζουν και μια μικρή περιουσία εδώ είναι η ελληνοφρένεια με όλους αυτούς τους προβληματισμούς και με προβληματικούς γενικότερα συντελεστές 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας mail στέλνουμε στη διεύθυνη studio pap Και θέλει να στείλει σε μέση, και ενώ το μηνυμά του αποστολή του 54%. 100. Ο Νίκο Αμπρανίτη ρυθμίζει τον ήχο και. Τώρα θα πάμε στον Υπουργό Υγεία. Επειδή είναι και ένα ακροατή, θα τον ακούσουμε στου λαού μετά που τον έχει επιθυμήσει. Αν και εμεί εδώ συνεργαζόμαστε σχεδόν καθημερινά. Θα θυμηθούμε μια παλιά διαπίστωση του Άδωνη. Απευθύνεται προ το δεξιό κοινό τη εκπομπή και του δεξιού ψηφοφόρου. Έχει δίκιο εδώ Άδωνη, διότι μα θυμίζει ποιο έδωσε στου κομμουνιστέ, αυτού μάλιστα που είχαν. Πάρει μέρο στον συμμοριτό πόλεμο. Ποιο έδωσε σύνταξη και με ποια νου την υπογραφή παίρνουν όλοι αυτοί οι εχθροί του τόπου σύνταξη. Άρθρο 3. Έλεγα λίγο εδώ. Δικαίωμα σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο. Κάτι Άρθρο Τάδε. Έχουν όσοι, είσαν, όσοι είχαν ενταχθεί σε αντάρτικε ομάδε ή οργανώσει του άρθρου 9 του νόμου Τάδε ή στο Δημοκρατικό Στρατό και κατέστησαν κτλ. Και τα λοιπά Και μακάθα και, και, και οι γύρε του και τα ορφανά του Δηλαδή, χιλιάδε άνθρωποι οι οποίοι δήλωσαν ότι ήσαν μέλη του Δημοκρατικού Στρατού και ότι πολέμησαν για τα ιδεώδη του Δημοκρατικού Στρατού πήραν σύνταξη από το ελληνικό κράτο. Ποιοι απεφάσισαν αυτή τη σύνταξη, για να δούμε λίγο τι υπογραφέ. Οι υπογραφέ έχουν σημασία στην ιστορία. Πάντα με λίγο τι υπογραφέ. Βέβαια, βέβαια, έχω το βελάκι εδώ, παιδί, μην τρέπεσαι. Μην είσαι ένα δημοκράτη πολύ. Οι οικονομικών, Αντώνη Σαμαρά, Δικαιοσύνη, Φώτη Κουβέλη. Και εντάξει, ρε, παιδιά, ο Κουβέλη να το καταλάβω. Ο Σαμαράς, ο μεγάλος δεξιός ορθόδοξος πατριώτης να πάει να μοιράσει χιλιάδες συντάξει εις το Δημοκρατικό Στρατό απ' τα δικά μας τα λεφτά δηλαδή <σομίου> Ο Σαμαράς, ο μεγάλος δεξιός ορθόδοξος πατριώτης Γιατί αυτοί που πολέμησαν οι συμμορίτε δεν πλήρωναν ένσημα στο βουνό! Καταστροφές στην πατρίδα κάνανε, σφαγέ κάνανε, σαμποτά κάνανε, τη Μακεδονία θα αντέξει στου Κοπιανού και στου Βουλγάρου! Τέλεια κάνανε! Του <Τι> πληρώνουν μεγάλο πάνω! Και με υπογραφή Σαμαρά! Χαγίβαρνη Κράτσα, Χαγίβαρνη Κράτσα, Έχει με Και αν έλεγα σε μία παρέα, Μα συντάξεις το δημοκρατικό στρατό έδωσε ο Αντώνη Σαμαρά, θα μου λέγανε ναι άνε γυαλιάκια, έχει γίνει. Απέσιος! εδώ όμως είναι! Γιατί ο Σαμαράς έδωσε! Χαί την παρρρικάτσα, χά την παρρικάτσα, εκμε κάτω το δημοκρατικό Τι θα Τι θα θα θα μου, με γράψει ιστορία, επειδή έδωσε την όχι! Η Ελλάδα είναι ένα θαύμα, ένα ριστούργημα Ο Σαμαράς, ο μεγάλος δεξιός ορθόδοξος πατριώτης είναι ένα θαύμα, ένα ριστούργημα ένα ριστούργημα Ο Σαμαράκ Ο μεγάλο Ο μεγάλος δεξιός ορθόδοξος πατριώτης Να πάει να μοιράσει χιλιάδες συντάξεις Ή στο δημοκρατικό στρατό Αυτά δικά μας τα λεφτά δηλαδή Ή στο δημοκρατικό στρατό Τα λέει όλοι εσείς που ψηφίζετε Σαμαρά Ορίστε τα λέει ο Άδωνης Δικό είναι δεν είναι τις άλλη πλευράς Πολύ θα τον ήθελε άλλη πλευρά βέβαια Οπότε, ακούστε εδώ τι έχει να πει για το Σαμαράς Δεν μπορεί για το συγκεκριμένο θέμα να έχει άλλη άποψη τώρα, γιατί δεν έχει αλλάξει το αντικειμενικό γεγονός. Έχει βάλει την υπογραφή του Σαμαράς για να πάρουν οι κομμουνιστές σύνταξη. Οπότε, ακούστε τα εσείς, να ξέρετε, θα ψηφίσετε τις εκλογές που έρχονται. Προς το Λουδοβίκο των Ακροατίν, έχουμε λάβει το πακέτο. Δεν το πολύ δε, δεν πρόλαβα, αλλά το έχουμε λάβει... Ε, ο Σαμαράς αν δεν ήταν αυτό κίνητρο για να μην ψηφίσετε Σας έχουμε ένα άλλο κίνητρο για να ψηφίσετε Σαμαρά Τα αλλάζουμε εμείς είμαστε τέτοιοι Η Άννα Μισελ το λέει αυτό Την στριμώχνει λίγο ο Γιάννης Μανόλης Και λέει ποιον πια ποιο ακριβώς πολιτική εφαρμόζει ο Αντώνης Σαμαράς Δεν θα υπάρχει Τι πλέον μνημόνιο είναι και σκορή. θα βγούμε στις αγορές Πώς, Εγώ τα λέτε. λέω και ο... τώρα είναι αυτό Ο τέσσε ο παπαρνοότητα μα πήγε στο δνημό για αυτά να κριθούν. Είναι μια χρόνια πριν ο Παπαδείγματο. μας λέει σήμερα η κυρία Απακοπό. Τώρα, και... Τώρα τα λέει ο κύριος Σαμαράς. Και ζήσε που να τι ωραία το λέει. Τώρα τα λέει ο κύριο Σαμάρα. Αυτά που έλεγε ο Παπανδρέου πριν είναι και ηλικρίνη και κινησμό. Μπορείτε να βάλετε και άλλε Τώρα όμως αυτά που έλεγε ο Γιώργος, που τόσο πολύ αγαπήσει, τα λέει ο, ο λαός, μάλλον είναι η λύση. Ο πιο σπουδαίος ο του χθεσινού ελληνικού ήταν ο Παγγελής Καψής. Αυτό ναι. ναι. Αν κάποιο ήταν σπουδέ ήταν ο παντελή καψή. Σωστά με την. Που δεν έχει ιδέα για το κολόγιο που βάζει η κυβέρνηση και η Τρόικα στα μέσα ενημέρωση. Σιγά. Θα ξέρω. Δεν περνάει από το μυαλό του. Και το πιο okay. κομικό που είπε ήταν ότι όσο ήταν διευθυντή στα νέα και όσο χρόνια δημοσιογραφεί, ο παντελή καψή. Δεν του έχει πει ποτέ κανεί τι να γράψει, τι να μην γράψει. Ακριβώ! Ο 10 χρόνια διευθυντή των νέων. Μάλιστα. Ακριβώ, α έχεις... που έχει Πού τα λένε. Αποστολή, πε εκεί στον Παλούρδο ότι ήταν πολύ επίκη εχθέ με την κολόγρια που φοροδιέφευγε. Και λίγα τις έκανε. Ξέρει κάτι. Έλα. Και έπρεπε να τις ρίξει και μερικέ ψηλέ για αυτά που σίγουρα έχει ψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια. Καλά, αυτό έχει δίκιο. Αλλά και χάρη σε κάτι τέτοιε κολόγρια φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτό λέω. Έπρεπε να ριβάνει κάτω και να κάθεται. <laughs> Πάνω τη. Ήταν από τα πιο ωραία σου πάντω. Να mm. σε καλά. Κα μου λε, τι θέλει τώρα δηλαδή ο καλά μου να αλλάξει να πω Βέβαια, είσαι στον ίδιο σταθμό. Α, ναι. Τέλο πάντων, για μου λες τώρα, εγώ γιατί έγινα ταξιτζή και παίρνω 538 ευρώ σύνταξη. Ξέρει γιατί. Ναι. Μόνο γιατί με αγάπησε. Εσύ. Εγώ γιατί κατάλαβα ότι Μην ο Δεν έτυχε είδε ψεριχώ λίγο κουλτούρα μέσα, δεν σε αγγίζει τίποτα. Έλα, λέγε. Εγώ γιατί έχω καταλάβει ότι ο Νίκο Δήμου είναι ηλίθιο, είναι γλίοδηση χαμένο και καθόταν και τον εκθίαζε τώρα ο Θήμιος ε εγώ γιατί το έχω καταλάβει ρε ε, εντάξει απλά είναι ένα θέμα τώρα έχει λίγο χαμηλό κριτήριο σε αυτά τον έβγαλε Τι ο Ραφαηλίδης δύο εκπομπές τηλεόραση ποιος ο Ραφαηλίδης προαμνημονές των χρόνων και τον εκθίαζε μάλιστα και λέω είναι καλά παραλίγο δηλαδή να σπάς τηλεόραση λέω ρε δε... Και ο Ραφαλίδη καλά έλεγε για τον Νικό Δήμου. Ναι. Ήταν που δεν θα είχε εκδηλωθεί ακόμα ο Νικό Τι λέτε, Εγώ γιατί το κατάλαβα. Δεν μου λέτε. Μπορεί να μου το δώσει να, μου, να μου το, το κάνω. Εγώ έχω βγάλει μία μισή τάξη γυμνασίου σε 5 χρόνια. Αλήθεια, α πούμε. Δεν ήσαι να πάω σχολείο με ποιε με... μέρε. Α, αυτό σημαίνει. Εγώ νόμιζα ότι σημαίνει ότι την έχει μάθει απ' έξω και να κάνω τα τάτσε. Επόμενε. Αλλά διάβαζα βέβαια λογοτεχνία από δώδεκα χρονών. Εγώ λοιπόν με μία μισή τάξη γυμνασίου κατάλαβα ότι είναι μαραία κασονικό Δήμ... ότι είναι. Μα... Κάθε το καλαμόκι και αυτό το Ο καλαμόκι που τον εκτιμώ. Πώ λέει ότι είναι σπουδαίο, δεν είναι π... Σε παρακαλώ. <Κι <Κι ναι, ναι. <Κι> Έχουν απεργία αύριο για δεδή. Ποια αδερφή καλέ. <Κι αδερφή> Λε... Για <Λε. Κι αδερφή> <Η αδερφή. Κι αδεδή> έχει απεργία. <αδερφή> Α, για δεδή, συγγνώμη. Ευτυχώ που έβγαλε ήλιο ρε και δεν θα την αναβάλουν πάλι οι μαλίγκε. Α, και εκεί μου το πήγαινε. Πού θα στο πάω ρε Αποστολή με τα μπουρδέλα Καλά σε κατάλαβα εγώ Πού θα στο πάω ρε Αποστολάρα μου αγόρι μου εσύ Το κορυφαίο σε αυτά ξέρεις ποιο είναι Ποιο Που οι εργαζόμενοι λένε αύριο έχει απεργία Έχει Φάει. Από τον Ο. Θεό ξαφνικά Ο Θεός αύριο έκανε τη μέρα απεργία Απεργία Όχι έχουμε εμεί δεν έχουμε απεργία Έχει απεργία Ο. υπάρχει μια απεργία αύριο Θα καθόμαστε και θα κάνουμε τα ψώνια μα. Όταν μια εταιρεία δημοσιοποιήσεων βγάλει ένα λάθος αποτέλεσμα, υπάρχει καμία επιτροπή ιδιοντολογίας να τους αφαιρεί την άδεια? Όχι. Όχι. Γι' αυτό βγάζουμε αλασίες. Πώ το λέω καλησπέρα. Καλησπέρα καλησπέρα. Έγινε καλά. Καλά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Σα ε... πώ με παίρνει. Ε... Ε... Έλα. Στο δίπλα δομάτιο είσαι, πού πού με παίρνεις, το δείπαιδομά του είσαι, που με παίρνει, το κωδικαπάνω. Α, συγνώμη. <laughs> λοιπόν, θα μα πει να βάζει διάδομη. Μιλάμε τον μισό σε κάθε δήλωση που κάνει, το μισό και περισσότερο, όμω να ξεράσω. Τότε καλά κάνουμε και βάζουμε, θα συνεχίσουμε. Καλά κάντε. Μπορούμε να κάνουμε μία πλάκα στον Άδωνη Τι θες Λοιπόν ε, μην τον βάλετε για μία εβδομάδα. Αυτό δεν είναι πλάκα Δεν παίζουνε με αυτά θε να αυτοκτονίσει ο άνθρωπος Ναι απλά. Δεν είναι πλάκα αυτό ε, και Δεν μπορεί να παίζεις έτσι με την ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου Ναι, ναι. είναι άνθρωπος oh, Πάνω απ' όλα. Με το μη Έλα, γεια, γεια, γεια Όχι, έχεις περίμενε Τιός, Τελειώσαμε Έλα. Ελλάδα είναι ένα θαύμα ένα ρηστούργημα κολοσιαίο έργο έχει γίνει κολοσιαίο. και όποιος δεν το καταλαβαίνει είναι εντελώς ηλίθιος Όποιος δεν το καταλαβαίνει είναι αυτό ακριβώς που λέει ο Θόδωρος Πάγκαλος προχθές τον Ενικό στην εκπομπή ήταν ο Παντέλης Καυσής βεβαίως ε, και μεταξύ άλλων ε, σε ένα ξέσπασμα επειδή του την έλεγε και Κρυβοπούλου δίπλα και απέναντι όλοι εκεί ότι ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας ο Γιατσένιουκ Τον μάθαμε και αυτόν, ε, με τον οποίο συνεργάζεται άψογα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχει χαιρετήσει φασιστικά και ότι μπάζει γενικότερα. Και όχι, ήταν και ο Παντελή Καψή, σίγουρο ότι δεν ισχύει αυτό. Το έχει ψάξει ο ίδιο, το έχουμε το απόσπασμα, δεν το έχουμε μεταφέρει ηλεκτρονικά, αλλά νομίζω το έχετε δει και έχει κάνει και μια αίσθηση. Μια απάντηση στον Παντελή Καψή, κουράγιο, δίνει ο Μπολιόπουλο σήμερα με το κείμενο που έχει γράψει στον Ενικό το οποίο με υπουργό τον Καψί και εκπρόσωπο τον Μπάγκαλο είναι ο τίτλος. Ε, θα σας διαβάσω κάνα δύο-τρία σημεία, ειδικά για αυτό, για την ε, πολύ έτσι κάθετη άποψη του παντελή Καψί. Αυτή η σιγουριά στα αδέρφια Καψί είναι ό,τι καλύτερο νομίζω, ότι πιο σατυρικό έχει η ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Ε, και θυμίζει ο διάφορα, λέει ότι αυτός ο πρωθυπουργό της Ουκρανίας Ω πρόεδρο του Ουκρανικού Κοινοβουλίου, συνεργαζόταν άψογα με του Ουκρανού Ναζί, οι οποίοι μπήκαν στη Βουλή με τη βοήθεια του κόμματο τη Τιμωσέγκο. Άλλη ηρωίδα τη Πορτοκαλή ήταν τη χρώμα ακριβώ Επανάσταση. Η κυβέρνηση τώρα του Γιαγκετιώτη πρόεδρο, ω ο πρωθυπουργό τώρα, και η κυβέρνησή του είναι εκείνη που φρόντισε να παραδώσει τη θέση του γραμματέα τη Εθνική Ασφάλεια και τη Εθνική Επιτροπή Άμυνα τη Ουκρανία στον Αντρί Παρούμπι, το συνειδητή του Ναζιστικού Κόμματο Σβόμποντα. Με το διορισμό αυτό, οι Ναζί στην ουσία ελέγχουν τι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία, την υπηρεσία ασφαλείας και την υπηρεσία πληροφοριών. Αυτά τα έχει κάνει ο τωρινό πρωθυπουργό που δεν είναι Ναζί σύμφωνα με την έρευνα που έχει κάνει ο Παντελή Καψή. Ο οποίο δεν δέχεται και εντολέ από οποιονδήποτε. Να το θυμηθούμε και αυτό. Επίση, έχει παραδώσει αυτό ο πρωθυπουργό τη θέση του αναπληρωτή γραμματέα τη Εθνική Ασφάλειας και τη Εθνική Επιτροπή Άμυνα τη Ουκρανία. Στον Δημήτρο Γιάρο. Αυτό είναι ο επικεφαλής επικεφαλή του λεγόμενου δεξιού τομέα. Τα συζητούσαμε και την προηγούμενη, η προπροηγούμενη βδομάδα. Είναι οι να ζει τα τάγματα εφόδου που δρούν στο Κίεβο και στην Ουκρανία. Και άλλα στοιχεία, ωραίε απαντήσει προ τον Παντελή καψή Και όχι μόνο, βεβαίω, είναι και άλλοι που λένε ότι όχι, είναι δημοκρατία. Η Ευρώπη δεν θα μπορούσε ποτέ να συνεργαστεί με ακροδεξιού. Το έχει κάνει μια χαρά, όπω ακριβώ πρέπει και ταιριάζει σε αυτή την Ευρώπη. Με τον ακροδεξιό, την ακροδεξία κλίκα τη Ουκρανία. Πίσω από το ποτάμι δεν είναι το Μέγκα. Θέλουμε να το ξέρετε, το ακούσαμε κι εμεί και οφείλουμε να σα ενημερώσουμε. Καταρχήν, όλη αυτή η περίφημη συνωμοσιολογία, συνωμοσιολογία συνωμο που είχε αναπτυχθεί και ακούω από πολλού, τι κρύβονται από πίσω σα, λέω εσείς, Εγώ, έχετε, έχετε, έχετε τίποτα που σα χρηματοδοτούν, τίποτα συμφέροντα. Ρε. Όχι, το λέω γιατί η πρώτη εκδοχή που άκουσα πίσω είναι το Μέγκα, αλλά επειδή ξέρω, αυτό ξέρω ήταν το Μέγκα. Τι κρατάμε από αυτό, ότι δεν είναι το μέγα Το λέει ο Γιάννης Πρετεντέρης Και με αυτή τη σιγουριά Και είναι καλό να έχει σταθερές ο άνθρωπο στη ζωή του Για να προχωρήσει, πάμε παραπέρα Έλα, πώς το λε, κάνεις. Έλα, καλά. Εγώ όταν πηγαίνω προς τον πύργο και διαμέσω τριπόλεο, και ήθελα να σου πω για χτε το βράδυ, εσύ. Είδε την πιστέλαση Μακοπούλου. Δεν την είδα, κόλλησε με τον Χατζη Νικολάου. Έπρεπε να τη δει. Την είχα σε γράψει παιδιά. σε βίντεο για το ευχαριστία με καλύτερα έτσι. Την άρα, να, να θέλω να βλέπω μετά σε βίντεο να πατάω πώς μπρος πίσω. <laughs> Ήταν και ο ψαριανός εκεί. <laughs> ναι, εντάξει, ο πρωθυπουργός φροντίζει πάντα να υπάρχει κάτι να σου γυρνάει στο μάχη. Έλα, όμορφα άντρα μου, τι γίνεται. Έλα, καλά. Πώς βράδεις έτσι παλιά, ο πυρκάζων ο Άδωνης σήμερα, ρε σύ. Σή. Μετά μας είπε να γίνουμε Βενεζουέλα, και ξέρετε τι έβλεπα χθες στο BBC. Έβλεπα πως σκοτώνονταν στη Βενεζουέλα για ένα κολόχαρτο. Σκοπέζανε ξύλο, για το ποιος θα πάρει το χαρτί υγείας. Αυτό ήθελα να μα κάνει ο Τσίπρα! Λοιπόν, πέστε μα ότι εμεί οι πλήβοι, τον κόλμα δεν τον χαλαρίζουμε για τον κολόκαρτο. Τον μπλένουμε και τον σκουπίζουμε με πετσέτα γιατί δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε κολόκαρτο. Έτσι πε να τον παγκλαμά. Και άλλα να ξεσηκωθούμε. Δεν θα ξεσηκωθούμε για ένα κολόκαρτο. Θα ξεσηκωθούμε να πάρουμε τα κεφάλια του. Έτσι να το. Να τα αφήσει να ακουστεί. Τσι κοπριέ να πούμε. Πάντω δοκίμασε και τον πιντέ ή το κλείσμα. Ε, αυτό. Α, το κλείσμα όχι αδερφέ. Αλλά ο πιτέ είναι καλό πράγμα. Ο πιντέ κατά μόνο σου το κλείσμα θα το κάνουν άλλοι. Ο ε ε ε ε Θα σα ρωτήσω, άμα το θες θα το φας Εκεί που κάθεσαι, ουπ, ξαφνικά γουρλωτά μάτια. Γεια σα. Ρε φίλε, γι' αυτό εδώ πέρα το νάδρο, ρε φίλε. Καθόταν λέει και έβλεπε από όλο αυτό το συνοθήλευμα στη, στη Βενεζουέλα, το μάτι του έκατσε το κολόχαρτο ρε φίλε. Αλλά όταν ένα άνθρωπο έχει το κεφάλι του σκάτα, τι άλλο θα έχει το. Το πολιτικό του επιχείρημα είναι το κολόχαρτο Να σου πω, τι θε. Μπράβο σου, προσπαθεί να απογαλακτιστεί από τον θήμιο. Γιατί, θα είπε τη κα πριν 902 είπες, άδεσαι, ε, που της είπε, παπαρίγα. Τάδες ε, μου άρεσε βέβαια το γανι*** ενώ το το Κουκουέ που οι Σοβιετικοί μας επειδή δεν κάναν κομμουνισμο πήγε ο πλανήτης σε 7 πίσω Αυτό ξαναπέστω. Και μας γάνι, η Νικοδύνη, η Βενιζέλη και οι τώρα. Είσαι και εσύ όμως λίγο ατζέντα χρυσή αυγή τελευταία νου σου. Τι, τι? Εγώ λέγω να έχω ένα πρόβλημα που σου και νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλο άνθρωπος για να μου το λύσει. Μικροτσουσίαση? Όχι εντάξει, από εκεί είμαστε. Αλλά είμαστε στη μέση. Μελάτο? Όχι, όχι. Τι φίλο? Λοιπόν, άκου το πρωί, το πρωί. Oh, κατάλαβα, αλλά ο μονοσί, σηκώνεται κανένα άλλο. Oh, πιασα. Κάτι να σου πω, έχω πρόβλημα, σου λέω μεγάλο. το Όχι. Ε, τι? Δεν πιάνει άλλο, τι άλλο να πιάσει, παιδί μου? Τι, σπίτι Άμα σε... δεν πιάνει κατά, τι, τι άλλο να πιάσει. Δεν Το πουλί μου ρε, το ραδιόφωνο Έχεις βάλει ραδιόφωνο στο πουλί σου, πα καλά Α. Γι' αυτό δεν μπορείς να κάνεις όλα τα υπόλοιπα Κρομάζω να, εσύ... να σκεφτώ σε ποια τρύπα βάζει την κεραία. Είσαι διάλογο, ανώμαλοι πρωινιάτικα. μα Να σου πω γιατί τον είχε και παρέα, εσύ. Δεν πιστεύω να έχει συνδέσει και την τηλεόραση και έχει τίποτα DJ απάνω σου. Όχι. Όχι, μόνο το ραδιόφωνο. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν. Οι μπαταρίε που μπαίνουνε. Μόνο Sky πιάνει ρεγά το κερατό μου και αναγκάζομαι το πρωί για να ακούσω να μην πετύχει. Πετυχαίνω τον πορτοσάλτε. αυτά που ακού για τον είναι. Yeah. Αυτά είναι αστείωτε περί διαπλοκή των μουσουλμών. Μαλλίε, παιδί. παιδί μου. Δεν ξέρουν οι δημοσιογράφοι που ζουν μέσα και τα ζουνε. Ξέρει ε, ο Πατελή ο Καψί. Ναι, ναι. Εδώ είναι δυνατόν τώρα να πάει ο Ευάγγελο Βενιζέλο να πάει στον ιδιοκτήτη τη εφημερίδα και να πει ότι θα δημοσιεύσει τη δική μου απάντηση χωρί δικαίωμα ανταπάντηση από τον δημοσιογράφο. Αλλιώ θα συγκλείσω την εφημερίδα. Καλά, αυτό δεν πιστεύω παιδί. να έχει γίνει. Αποκλείεται. Ναι. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο μπορεί να έχει γίνει και κά σε κάποιο κανάλι. Δεν θέλω να ακούω τέτοια. Λε να μην υπάρχει τέτοια περίπτωση. Σιγά υπάρχει. μην υπάρχει. Που θα έλεγε και ο Μπέζο υπάρχει, κι όμω υπάρχει. Δεν έλεγε υπάρχει. Μπορεί, έλεγε. Μπορεί. Μπορεί. μπορεί. Δεν κι μπορεί. Κι όμω μπορεί. σω μπορεί. Για... Το καλύτερο είναι ο πατελή Καψί που δεν τα ξέρει όλα αυτά. Αυτό είναι το καλύτερο. Δεν, δεν θα του έτυχε στα 10 χρόνια. Πού να του τύχει. Με τον αδερφό του δεν μιλάει. Ναι, αποκλείεται. Καλά. Δεν. Αν τον είχα αδερφό του, εγώ θα του μίλαγα. <Ρυκ> Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλο. Γιατί έχουμε λαό που μα πάει στο Γιάννη Παπαδόπουλο στο μαγκαζίνο. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Πέμπτη. Γεια σα. Ελά. Είμαστε για ανήκουμε στην δύση. Ναι. Αυτό είναι ακαλό το είπε αυτή. Μπα, δεν νομίζω. έτσι η που είναι περισσότερο, είναι η ανήκομενη στη βύση. Έφείλε η ανύση μπορεί. Είναι χειρότερα από τα δύο δεν ξέρω. Ποιο είναι για καλό το είπε, Ή, α, αυτό που ήταν βλησιά τώρα, φαίνεται, όπω είναι, όπω θερίζουν του φασίστε του. Καθέντρο καλό να... το φανία. Είναι να το λέει για καλό. Είναι να δουλεύει για καλό. Όπω χρίζονται στο θερμοκράτε στη ΣΥΡΙΖΑ, όπω είχα τον καταστρέψει το μυστόπια, για καλό το λέει τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μην τη χάσουμε αυτήν, να Ανιέ, έτσι. Ε, γεια σα. Γεια. Ο κύριο Αποστόλη. Ναι. Ε, καλημέρα σα. Παίρνω δύο μέρε και δεν μπορώ να πιάσω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι εκείνο το βιβλίο που δίνατε του, πόσο λένε, Χάρη. Όχι, Διονύση, Χάρη κάτι, ε, το εγχειρίδιο τη Βλακία, επειδή το δεν το πήρα, το ξέχασα. Εκείνη την ημεθέρα να το πάρω. Πώ θα το πάρω, Μισό, γιατί καταλαβαίνω ότι σα αφορά. μισώ. Γεια σου Αποστολή, yeah. ήθελα να σου πω συγχαρητήρια για τη χθεσινή σου ελληνοφρένεια τηλεοπτική, ευχαριστήθηκα που πλάκωνε στην κολόγρια στο ξύλο. Γιατί καλέ, για γιαγιάδες δεν έχετε, μάνες δεν έχετε, δεν τρέπεστε. Ευχαριστήθηκα που πλάκωνε στην κολόγρια στο ξύλο γιατί τη είναι για αυτό που ψήφισε. Σκατό βρεες και κονόγια ρε yeah. Αποστολή καλησπέρα. Γεια. Yeah. Άκου τι έχω φτιάξει, άκου. Τα τέσσερα τον Άδωνη μαζί με τον Αντώνη. Γιατί σε αυτές τις εκλογές ο Έλλην φιστικώνει. Μια κουβέντα μόνο. Θέλω να πω συγχαρητήρια που έχετε στο δυναμικό σα το Σταύρο το Λιγερό. Έχει οξύτατο πνεύμα, είναι φοβερό και το καταλαβαίνει και όταν μιλάει, που όλοι πάνε να τον διακόψουν. Επίση, μπράβο για χθε και για τον κοντογιώργη που ήταν εκεί, είναι για αυτό αξιέπαινος και ήταν σούπερ εκπομπή. Χθε μέχρι τι 3 ώρα το βράδυ αλλά χάρηκα πολύ γιατί όλοι είπαν σωστά πράγματα <laughs> Σημαίνει. Ναι εντάξει αλλά όποτε... Ακού θα... ο Παπαδόπλου το πρωί τώρα το που Έχουν ο Τράγκας. Έχω ναι, γίνει φάν. Το... Γεια σα. Γεια yes. Ο Βολούδο. Πώς πώς. Ο Βολούδο, βολούδο. μίλα καλύτερα. Πώς, πώς Στα Αργετίνικα, ο βολούδο. Ποιο Βολούδο αυτό που διαφημίζει ο Γιώργος ο, ο Κλουνής. Όχι όχι Βολούδο. Αυτό ο, ο καφέ που θα εγκόμενα. Είναι ο πίνει όχι. όχι πίνει αρχί... τα... Από τον Τζόρτζο Κλούνη να τα πηγαίνει στο φιτζανάκι οχι. και φωνάζει μέσα ότι είναι ο Τζόρτζο Κλούνη Εντρέπεται. Όχι, λοιπόν πω, γιατί να σου πω, το βολούδο, το. Το βολούδο το σημειώνω, καλέ, το χρησιμοποιώ. Είναι ο αρχέα. Δεν είχε γεύση, επειδή το έχω δοκιμάσει καφέ. Τέτοια ε, γεύση δεν την είχε. Δεν οχι, ξέρω, ίσω επειδή έτρω ακουλούρακι πριν. Θα το δοκιμάσω, άνευ. Ναι, γεια σα. Γεια Τηλεφωνώ από το περιοδικό Κοινωνική Επιθεώρηση. Ωραία. Θα θέλαμε να φτιάξουμε ένα σποτάκι για το ραδιόφωνο. Να φτιάξτε. Την ευχή μου να έχετε. Έλα, καλή μέρα. τι έγινε. Έλα, καλά. Στο ποτάμι θα βάλει και το κανόν Γεωργακή. Λε, δεν ξέρω, εγώ περιμένω πώ και πώ το κόμμα του Γιώργου. Εμένα μου αρέσει που βλέπουμε με ψυχραιμία του δημοσιογράφου να συζητάνε ώρες επί και να αναλύουν για το κόμμα του Γιώργου. Ότι ο Γιώργο θα κάνει νέο κόμμα και να το ακούμε αυτό στα σοβαρά. Το ωραίο ξέρει ποιο είναι, ε? ότι μια μοναδική ευκαιρία τη Γκρέμπ να αναδειχθεί σε πρώτο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα είναι τώρα. Έχουν ξεπατώσει οτιδήποτε στοιχείο τη φύση ο ένα ελιά, ο άλλο ποτάμιο άλλο βουνό δεν θα αφήσουν κολυμπιστρόξει Είσαι πολύ μακριά να ξεκινούσα μια σόδα γιατί τούμπαρε φίλε Δεν πειράζει. Από πού πέρα. <συλίξε> Από τη Θεσσαλονίκη αγόρι μου. Πού με την κυριαρχία είχε πολύ μακριά να σου έφερε μια σοβαρή. Καλά, εντάξει, άμα πλακώνουμε του επέκταση στο ξύλο ξέρω και όλα να κερδίσω. Αν δεν χωρί μου τα λέει, για να. μιλήσω τώρα, έλα, εντάξει. Έλα, όλα στο πειθαρχικό <συλίξε> κάκο δεν ξέρω αν τα θε, γιατί μα ακύρωσε 5 γκολ. Πού δεν πήκαν, αλλά τέλο πάντων θα μπορούσε να έχει γκριν να μπουν, να έχει επικοινώσει πεντεγκό. Από το πουσε να είχα πω δεν δουλεύει τίποτα. Τόσα τι κάνει.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 Πήραν σύνταξη από το ελληνικό κράτο. Ποιοι απεφάσισαν αυτή τη σύνταξη, Για να δούμε λίγο τις υπογραφές. τι υπογραφέ. Οι υπογραφέ έχουν σημασία στην ιστορία. Πάντα με λίγο τι υπογραφέ. Βέβαια, βέβαια, από το βελάκι εδώ, παιδί, μην τρέπεσαι. Μην είσαι δημοκράτης πολύ. Οι οικονομικών. Αντώνης Σαμαράς Δικαιοσύνη. Φώτη Κουβέλης Και εντάξει, ρε παιδιά, ο Κουβέλης να το καταλάβω. Ο Σαμαρά, ο μεγάλο δεξιό ορθόδοξο πατριώτη, να πάει να μοιράσει χιλιάδε συντάξει είστε δημοκρατικό στρατό Απ' τα δικά μας τα λεφτά δηλαδή Ο Σαμαράς Ο μεγάλος δεξιός ορθόδοξος πατριώτης Γιατί αυτοί που πολέμησαν οι συμμορίτες δεν πλήρωναν ένα ένσημα στο βουνό Καταστροφές στην πατρίδα. Κάνε, σφαγέ κάνανε, κάνανε σαμποτά κάνανε, τη Μακεδονία θα αντώσει του Κοπιανού και του Βουλγάρου. Τέλεια κάνανε. Του πληρώνουν τα κάτω πάνω. Και με υπογραφή Σαμαρά. Και αν έλεγα σε μία παρέα, μα συντάξει το δημοκρατικό στρατό έδωσε Αντώνη θα μου λέγανε Εδώ Σαμάρα, <σομίου> εμένα μου λέει Αδώ σε συντάξει το Δημοκρατικό Τι πιστεύει, θα τη σε δεινά. παιδιά, πω πω σπίτι μου, εμένα με μεγράψει το ιστορία. Επειδή έδωσε συντάξει το Δημοκρατικό Στρατό, Όχι. <σομίου> Η Ελλάδα είναι ένα θαύμα, ένα ριστούργημα. <σομίου> <Σιουσίες> ο Σαμαράς, ο μεγάλος δεξιός ορθόδοξος πατριώτης Είναι ένα θαύμα, ένα ριστούργημα <Σιουσίες> <Σιουσίες> <Σιουσίες> <Σιουσίες>